Εξόχατε, κυρία, Πρωθυπουργέ Μητσοτάκη. Κυρία, Πρωθυπουργέ Μητσοτάκη. Εξόχατε, κυρία, Πρωθυπουργέ Μητσοτάκη. Έχω την τιμή να σας καλα, κα, καλωσορίζω... Στην πρωτεύουσα τη Αμερική, στην ευκαιρία τη ιστορική σα επίσκεψη. Κυρία Πρωθυπουργέ Μιτσοτάκη. Τι ήξερε αυτό ο κύριο. Δεν ξέρω τι ξέρει, αλλά ήταν είναι σαν να ακού το λεβένι να λέει: Θα παιδίχτω άλλο το παράθυρο. Ναι. Ε, είναι φάση. από το Πανεπιστήμιο στο Τζόρτζ Τάουν. Γιώργου, την πόλη. Ναι, εκεί ακριβώ και υποδέχτηκε την κυρία Πρωθυπουργέ Εξόχατε. Ναι, το Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, μιζοτάκι τον είπε άλλος, τον είπε άλλος Μητσοτάκη. Ε, ομάζι, τα παντρεύουμε όλα. Ο Μιζω... Το Μητσοτάκη, αμένουσιο το είναι, ενώ ε, ε, <laughs> θέλει ναι, να υπονοήσει ναι, κάτι... Ναι. Δεν μου αρέσει αυτά τα, αυτά τα λογοπαίγνια ή τα τύπου σαρτά, μιζοτάκη. Όλα αυτά είναι τέχνη. Στη χώρα τη μίζα. Τα δέχε έτσι όπω είναι. Τώρα, ο καθένα θα ερμηνεύει όπω θέλει. Ναι, Δεν μπορούμε να την να την ερμηνεύσουμε, βλέπει ένα πίνακα. Αν πει, θέλει να πει αυτό ο γράφω. Μπορεί να θέλει να πει δέκα. Μπορώ να το πω. Εσύ Αλλά κάποιο άλλο μπορεί να πει κάτι άλλο. Μπράβο λοιπόν. Η το του λόγου έχουμε και του τύπου. Αυτό <laughs> ο φέλο <παέλος laughs> με την Ότι είσαι Συγγνώμη. να. ναι, ναι, ναι. Δεν συμφωνώ. Μια χθε. Ναι, για πε, για πε. Δεν μπορεί. Όχι τι καταλήψει, να κλείσουν οι καταλήψει, οι μπάτσε να μπουν μέσα στα πανεπιστήμια που θε. Δεν είπα αυτό, τέλο αυτό κατάλαβα. Ε, λογικό. Ναι, ναι. Και ο κόσμο. Με ο κόσμο, α, σε άκουσα ένα που σου λέγε. Ε, ε, τι είπα. Mm. Είσαι σκλαβωμένο, δε λε αυτό που θε, εσύ ή ω ελληνοφρένεια. Ω ελληνοφρένεια το λέω. Α, σοπλά. Θέλω μπράβο. να μπορούν και άλλοι να το λένε όμω. Όχι μόνο εγώ. Να ξέρει στην Ελλάδα. Είναι δικό μα και εκτιμένο να τον κατακτήσουν όλοι. Στην Ελλάδα. Αυτό που θέλουν να πούνε το λένε τα μέσα ενημέρωσης okay. Σημασία είναι τι λένε και πώς το παρουσιάζουν ναι, Δεν υπάρχει δάξει. λογοκρισία με την έννοια ότι σου απαγορεύουν να πεις Αλλά όμως Όχι. έτσι όπως είναι κυρίως τα κανάλια έτσι γιατί είναι στιγμένα, Τα μέσα τα κανάλια. είναι social media, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες Τα κανάλια λοιπόν αυτά δίνουν το τέμπο Σύμφωνα. αλλά τα, τα κυρίαρχα μέσα είναι... φροντίζουν τις αντίθετε φωνές να μην τι έχουν Αυτό πρώτον, δεύτερον λένε αυτό που θέλουν να πούνε Με πολύ μεγάλη ελευθερία. Είναι ο καλό ομιλητή. Αυτό συμβαίνει, συμβαίνει να το θέλουν όλοι ταυτόχρονα να πούν το ίδιο ναι. αυτό. Απλά οι φορεί που βγάζουν τα τη ελευθερία του τύπου, όχι ότι είναι παράδεισο εδώ προφανώ, αλλά οι φορεί που βγάζουν όλα αυτά, δύο ενώσει δημοσιογράφων και παρατηρητήρια, έχουν και κάποιου άλλου δείκτε που είναι μέσα δολοφονίε δημοσιογράφων, ανεξιχνία στι δολοφονίε. Εκεί αυτό μα πάει έτσι. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ε, αν είναι ελεύθερος ο τύπος στην αστική δημοκρατία είτε είναι επί Μητσοτάκη, είτε όρος. επί Τσίπρα yeah, είτε intax. επί Καραμαλή, είτε επί Παπανδρέου είτε, είτε, είτε. Συμφέροντα εξυπηρετούν επιχειρήσεις είναι, ανώνυμες εταιρείε όλες, έχουν τα δικά του συμφέροντα και τα πολιτικά διαπλεκόμενα συμφέροντα άρα με αυτή την ένα πουθενά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου Πάντα όμως. Όχι μόνο τώρα και τα προηγούμενα χρόνια και τα προπροηγούμενα και τα προπροηγούμενα. Κάποιε χαραμαδούλε που είμαστε εμεί και κάποιοι άλλοι, ξεκαρφώματα και άλοθη είμαστε. Να. Αυτή είναι η κανονική κουβέντα. Τώρα όλα τα άλλα, ότι φταίει ο Μητσοτάκη για αυτό, έφτακε ο Τσίπρας για το άλλο. Ωραία είναι αυτά για του στρατούς κομματικού του Twitter. Κουβέντα σοβαρή δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Ωραία, του ξέπλυνε όλου. Δεν του ξέπλυναν καθόλου. Ωραία, <laughs> το ξέπλυνε στο συστηματάκι. <laughs> δεν του ξέπλυνε καθόλου. Μπράβο, άλλο. Σοβα ναι, ναι. άλλο. Τι, τι είσαι. Ε. Άλλωθη είσαι, κύριε. Δεν υπάρχει τίποτα να τραγούδι. Που λέει άλλωθη, άλλωθη. Δεν έχει άλλο. <laughs> Ποιο το λέει αυτό. Αν <laughs> φωνή που έκανα, ο καρά. <laughs> Έτσι το ερμηνεύει. Σου ήρθε Ναι, εντάξει. Είναι ωραίε συζητήσει αυτές γιατί βλέπω και του φίλου μα του που είναι φίλοι Το βλέπω και στο Twitter να ασκήσουν τα του και για κάθε τι φταίει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα για την Αμερική. Για το του Μητσοτάκης στην Αμερική. Ε, είχε πάει ο και είχε πει καλό τον Και δεν βγάλανε άχνα. τον ντραμ κιόλα. Ναι, είναι γελίο που το, να το λένε προφανώ. Ωστόσο, δεν θα ληβανίσουμε και το Μιτσοτάκι που δεν είναι τόσο γελίο. Λιβάνισε κανεί το τον πολιτικό ντραμ. Παιδιά. Λιβάνισε κανείς. Όχι, δεν είναι. Άλλο το άλλο... Δεν θα πάει όμω και η κουβέντα όλοι. Ναι, mm. αλλά και εσεί τότε είχατε πει αυτό. Όχι, δεν θα ναι, πάει. τότε το είχατε πει αυτό. Έχει. αλλά δεν μπορεί, Σκουρλέτη, να είσαι τόσο γελίο και να λε όλα αυτά. Αυτό σου Προφανώς. λέω. Έχει μια σημασία πώ γίνεται η συζήτηση και ποιο το λέει αυτό που το λέει. Δηλαδή, να πει κάποιο ότι η επίσκεψη του Μιτσοτάκι. Από το κουκέ σου λέγω. Είναι κατά των συμφερόντων τη χώρα γιατί έχει προσδέσει στο άρμα τη συμμαχία κτλ. Οκ. Okay. Να το πει περίπου αυτό ένα Ιριζέο δεν μπορεί να το πει. Όποιο Ιριζέο. Γιατί επειδή έτυχε να κυβερνήσει 4,5 χρόνια είχε πει διαβολικά καλό. Ήταν ο, ο, ο σίγουρο σύμμαχο των Αμερικανών. Μπορεί να το πει, απλά είναι αστείο όταν το λέει. Ναι, άρα κρίνεται. Όταν να κρίνει, λοιπόν, το χει κουρλέτη. χει κουρλέτη δεν μπορεί να σου λένε ότι ξεπλένει το μπιτσοτάκι. Τι τρόπο σκέψη είναι αυτό. Δηλαδή θα πούμε. Τίποτα για τους προηγούμενους. Αν είσαι Συριζαίος πραγματικός... Έτσι έπρεπε να θες να σου πούνε Σύμφωνο, για το σκουρλέτι για, τον Τσίπρα, επειδή, για με, να μην τα ξανακάνει. Επειδή κυβερνάει ο Μιτσοτάκη όμω, οποιαδήποτε ο κριτική, α είναι και από ε, οποιονδήποτε που έχει κάνει και αντίστοιχα κτλ., και για να ακουστεί η κριτική στην κυβέρνηση. Ναι, προφανώ ακούγεται, ακούγεται η κριτική και εμεί εδώ τα παρουσιάζουμε. Και χθε βάλαμε και το σκουρλέτι που ήταν μια ατυχέστατη δουλειά. Ατυχέστατη δίλες. και χαζή. Δηλαδή, αν, κάτι, αν μια εικόνα δεν βγήκε από εκεί, χωρί να σημαίνει ότι εγώ υποστηρίζω το Μιτσοτάκη, δεν ήταν αστείο. Όλα τα άλλα μπορεί να τα πει. Αστείο δεν τον λε. Παρά του παραλισμού που έκανε όντω Μα με μεσολόγιο που αυτό δεν γίνεται. Άστοχο επίση. Άστοχο το λε. Αλλά αστείοτητα δεν Απί, είναι όλα. Το αστείο είναι πάντα. Τώρα δεν φωτογραφίσαμε με κοιτάξει από τη συνάντηση. Δεν θα πει λοιπόν. Αστείο θα το πει. Ναι, έπαιδη μου. Ο γύφωσε, όλα θέμα. αυτό, η θέμα. έπαρση είναι αστείο όλο αυτό είναι αστείο. Διάβασε ένα λόγο. Τον βοηθάνε ότι ξέρει και τα αγγλικά διάβασε ένα λόγο Ήταν και το περιβάλλον που όλοι φιλικό, έτσι κι που όλοι τον κοιτούσαν σαν... Τώρα αν θες να κάνει σοβαρή κριτική <laughs> Σαν τον ε, αυτό που τον πιάσαμε στο, τον κότσο Ο κότσος όχι. αυτός α, ρε, που <laughs> την πουλήσαμε πάλι <laughs> Αυτό το κοιτούσαν όλοι έτσι που ήταν φιλικό το περιβάλλον Η κριτική που μπορεί να κάνει την επίσκεψη αυτή είναι Οφελήθηκε η Ελλάδα από αυτό Από την παρουσία του Μητσοτάκη Η γνώμη δική μου είναι όχι Γιατί Οι το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα δεν κρίνει από αυτά. Ναι, χειροκροτήσανε. Άρα, ναι, εντάξει. μπράβο. Αυτό του. Το πρωτομή, ναι, ωραία, αγγλικά. Προφανώς ναι, ναι. η οικογένεια εκεί. Ναι, οι δεξιώσει. Ναι, τα Μπαϊντενάκη και όλα αυτά. Αυτά όμω δεν θα αποφασίσει έτσι ο Μπαϊντεν με αυτά τα κριτήρια. Άλλα, έχει συμφέροντα Προφανώς. στην Τουρκία. Και την επόμενη και στιγμή τα μπορεί να γίνει αυτό με τον Ερντογάν το ίδιο. Και να πάει ο Ριτογκάν καλεσμένο μετά από Ενόηκε. κάποιο καιρό. Και είναι τα ίδια σάλια. Επίση θα μπορούσε να έχει πάει ο Τσίπρα να μιλήσει στο Κόγκρεσο πριν πέντε χρόνια. Επίση θα ήταν το ίδιο. Πάλι θα τον χειροκροτούσαν. Γιατί είναι ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Χωρί να ξέρω είναι... το νόημα ακριβώ, αλλά ναι. Μετά <laughs> θα, θα πιάνανε κάποια αγγλικά. Γιατί εκεί δεν χειροκροτήσει το Μιτσοτάκι ή το ε, τον Τσίπρα. Χειροκροτήσει ένα πολύ πρόθυμο σύμμαχο στα όρια τη δουλεία. Που αγοράζει, αγοράζει, αγοράζει κότσο, αγορά. που του ξεπουλήσαμε τα χρέπια μα. Όλοι αυτοί που χειροκροτούν είναι όλοι σε λόμπι. Πολεμικών βιομηχανιών. Ε, Δεν είναι βουλευτέ, βουλευτέ, καρδίτσα και λαρίσει. Είναι τα πιάνουν για να είναι εκεί. Του χρηματοδοτούν οι Αμερικάνικες εταιρείε. Χρέο του είναι να πουλήσουν στι χώρε δούλου όπλα, αεροπλάνα και όλα τα υπόλοιπα και μετά χειροκροτούν όταν πάει. Ε, Λογικό. Άρα από την οπτική, αν ωφελήθηκε η Ελλάδα, εγώ πιστεύω όχι, γιατί όσο τέτοια κάνουμε, τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε χάσει και στο Αιγαίο και στα νησιά. Και σε σχέση με την Τουρκία, ωφελήθηκε ο, ο ίδιο Ομιτσοτάκι στο εσωτερικό μέτωπο. Ναι. Στην εικόνα του, ναι. ναι Τελείω. Και γι' αυτό έγινε και όλο. Είναι όλο επικοινωνιακό ότι μίλησε στο Κοδοκό. Η ιστορική, όλα τα κανάλια, αρχίζει. Είναι ιστορ, και, είναι και ιστορική. η ιστορική, ιστορική το του Κυριάκου, είναι στο και ιστορική. εντάξει. Τι ιστορική. Είναι ρε παιδί. Πήγε για πρώτη φορά αυτά και ο σύμπαν πάει, ιστορικό ήταν. Και ο σημειδή όταν είχε πάει και εδώ στα ευρώ ποιο ήταν τότε. Δεν θυμάμαι κλίνω, ποιο ήταν ο πρόεδρο, δεν θυμάμαι ποιο. Ιστορικό είναι κι αυτό. Ιστορικέ είναι οι επισκέψει. Σύμμαχοι είμαστε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι αν όλη αυτή η συμμαχία, όλο αυτό το δέσιμο που γίνεται και πιο σφιχτό, πιο σφιχτό, θα μα ωφελήσει και μα έχει ωφελήσει. Λάω, όφελο δεν έχει σε καμία περίπτωση και το ε. ξέρουμε από την στιγμή που βγήκε το εισιτήριο για εκεί να πάει όλη η οικογένεια για οι Το θέμα ο είναι δήμαρχος, αυτό. Ο Ποιο? Τι δουλειά έχει. Ο Δήμαρχο. Ποιο Δήμαρχο. Ένα είναι ο δήμαρχος Όχι ο Μπέο. <laughs> Επί, ο το... λέει, Να δει να πάρει από την Ουάσιγκτον, Ουάσιγκτονιε. Πέμπτη, πέμπτη. <laughs> πέμπτη. Μπορώ, και τόσο και δεν χειρότερο. ήταν τόσο άστοχο. Όχι, δεν ήταν. Στην το μεγάλο περίπατο πήγε να πάρει ιδέε. Ναι, α. γιατί έχει και μια ευθεία από το Λευκό Οίκο ευθεία κάτω. Το Φουλεβάρτο. Περίπου. Έχει εκεί που είναι οι λίμνε και όλα και τα λοιπά στην Ουάσιγκτον. Με του Lincoln το άγαλμα, ξέρει εκεί το ποιε Θα φέρουν και άγαλμα του Lincoln. Πολύ πιθανό, γιατί μόνο του Τρούμαν. Και σωστό. μόνο ότι έχουμε άγαλμα του Τρούμαν. Κατά παρεάκι να μιλάει. Δηλαδή, μια σοβαρή ελληνική κυβέρνηση, από αυτέ που πάνε ή δεν πάνε στα κογκρέστα, που, που γλύφουν, ξέρω γλύφουν, είναι να γκρεμίσει αυτό το έκτρωμα. Ότι έχουμε τον πρόεδρο, έχουμε πρόεδρο άλλη χώρα άγαλμα. Πρώτον τη Αμερική, που έρχεται ποιον, την ατομική χώρα. Πρώτον το τη ατομική. Ναι, και τον έχουμε εκεί και όσε φορέ έχουν αποπειραθεί να τον ρίξουν και τον στείλίνουν και το ξαναστείνουν. Mm. Πια αξιοπρέπεια, ποια πιο εθνικό συμφέρον, ποιο όφελο και ποια. Ανεξάρτητε πολιτικέ. Είτε είναι Τσίπρα, είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι Παπανδρέα, είτε είναι Καραμαλίστη. Είναι... Ναι, όλου του βάζω. Ναι, όλου του βάζω. Πε το. Του βάζει όλου. Σε βλέπω. Όλου, τους... γιατί α, α, α. το συνεχίζουν αυτό. Είναι διαχρονικό. Του σουβαλιάζει, λοιπόν. Κανονικά, όλου του βάζω. Και Έκανα το την ερώτηση λίγο μετά την Μπά. απάντηση, αλλά δεν πειράζει, συνηθίκαμε. Και δεν το τσουβάλει κανονικά. Ο Δένδιας, ο υπουργό εξωτερικών. Ο Δελφίνο. Εντάξει, δεν ξέρω. Ε. Ο Δένδια, λοιπόν. Κάνει λίγο εικόνα την επόμενη μέρα. Δεν στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο όγλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Mm. Άσε, ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Όχι, λίγο... α... δεν δε κολλάνε νομίζω. Είναι λίγο πρέπει να κολλάνε. Όχι, γιατί oh. κολλάει με τι οδάκια με τη Σύπρα. Και ανδρουλάκι εκεί πάλι. Όχι, oh, ξέχασα τον ανδρουλάκι. <laughs> Ξέχα, είναι και ο ανδρουλάκι. Συγγνώμη, ανέα, συγγνώμη. συγγνώμη. Ο Δένγια λοιπόν χτε βράδυ έδωσε συνέντευξη στο ΣΤΑΡ. Στι συζητήσει που έγιναν στι ΗΠΑ από την πληροφόρηση που έχετε εσεί θα λέγατε ότι βρήκατε ευηκότα στο Κογκρέσο. Θα σα πω. Δεν θα σα πω εγώ. Πε μου θα σας πω. που πουλάν καρδιέ να σου πάρω μηνιά. Στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πε μου που που πουλάν χαρέ να σου πάρω δυο. Δεν θα σα πω εγώ. Γιατί? Θα κοιμηθώ όλη η νύχτα μου, Θα σας πω Που πουλάνε ψυχές Να σου πάρω μια Στη Γουάσινγκτον, στις Νομένες Πολιτείες Που πουλάνε αητόφτερα Να σου πάρω δυο Δε θα σας πω εγώ Έλω, σε Θα σας πω Δεν θα σας πω εγώ Κοιτάξτε τι φωτογραφίε και τα στιγμιότυπα. Αυτή ήταν η απάντηση. Θα σα πω, δεν θα σα πω ε, εδώ. Όχι, είναι καλά, Ναι, το είπε. Κοιτάξτε τι φωτογραφίε και τα στιγμιότυπα. Τη τι είδαμε τι φωτογραφίε. Άρα, ωφελημένο είναι ο Κυριάκο Μπιντζοτάκη. Εκλογέ τώρα. Εκλογέ αυτή τώρα, την Κυριακή που έρχονται. Πριν, πριν, ε, πριν έρθει η θέρμανση και το πετρέλαιο το φθινόπωρο. αυτά και με αυτά. Πριν έρθουν το καλοκαίρι τα air condition και έρθουν οι λογαριασμοί ρεύματο μετά Αυτό Τώρα που είναι οι θέμα. Τώρα το πρώτο κύμα τη ΔΕΗ. Να έχει καύσωνα και να σκέφτεσαι αν θα ανάψει το air condition γιατί θα σου έρθει η ΔΕΗ. Θα πάρουμε βεντάλια και θα κάνουμε αέρα στο πράγμα μα. Όπω λέει η κυρία. Δεν είναι το ίδιο όμω. Το ίδιο δεν είναι, όχι. Φουσκωτέ πισινούλευτε που είχε για τα παιδιά. Ε, πού θα τα σαλαβουτάμε σαν τα πατράχια του, τι τώρα, θα γίνει αυτό. Σαν του υποπόταμου. Σαν του υποπόταμου. Δεν είναι λύσει αυτέ. Δεν είναι λύση, είναι μια λύση. Μια κάποια λύση. Δεν θα πάμε βρεγμένοι σε εκλογέ το Σεπτέμβρη. Υγρή. Μουσκεμένοι. Δεν θα βρεθεί μουσκεμένοι. Δεν στο Υγρή. Okay. Μια που το φέραμε εκεί, ο κύριο Δένδια μα λέει τι συνέβη στην Αμερική. Αυτό που έγινε με αυτή την επίσκεψη του πρωθυπουργού είναι να ξεκινήσουμε μια μακρά διαδικασία. Θα πάρει χρόνια. Όμω. Αυτό το οποίο πρέπει εγώ να σα πω είναι ότι υπήρξε εγκαρδιότητα στην αποδοχή του αιτήματο. Δεν είδα κανένα ερωτηματικό εάν πρέπει, εάν θέλουν οι ΟΠΑ να μα τον δώσουν, εάν είναι σωστό, αν είναι χρήσιμο. Το λέει. Θα μα τον δώσουν οι ΟΠΑ. Τελικά πολιτείες. ναι. Εγκαρδιότητα. Τον λαμβάνουμε δηλαδή. Εγκαρδιότατα. Θα Με εγκαρδιότητα. Α, μου να το δίνουν οι άνθρωποι να τον πάρουν, δεν είναι αυτή η ώρα. είναι πολύ καλή. Σε αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Είδαν και του πρόθυμου και δηλωμένου. Συμμάχου, συμμάχου. Ναι, συγγνώμη, βίβε πρόθυμου και σκέφτηκα να. Συμμάχου, Και γι' αυτό, όπω είπε ο κύριο Δέντγκε, θα συμφωνήσω. Ξεκίνησε η συζήτηση χτε στη Βουλή και ούτε ένα από την αντιπολίτευση δεν σηκώθηκε να συγχαρεί τον πρωθυπουργό μα. Καταθέτω απλώ για τα πρακτικά από το πιο γνωστό site των ΕΠΑ, το Δεχίλ, πώ εξέλαβαν οι Αμερικάνοι την ομιλία του πρωθυπουργού. Greek leader warns Congress against weapons sales to Turkey. Τι ωραία που θα ήταν! Να ξεκινάγαμε σήμερα όλα τα κόμματα την ομιλία με ένα έβγαιο στον Κυριακό Μιτζοτάκη, τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδο, για την εθνική χθεσινή επιτυχία. Μα κανεί δεν είπε, έβγε. Δεν σέβονται. Δεν, δεν... δεν εκτιμάνε. Τρέχει ο άνθρωπο. Είχε όρεξη ο Κυριακό να τρέχει ταξίδια. Ναι. Ε, ναι, ναι, εντάξει. <laughs> για δουλειά. Γιατί? Ε, για δουλειά. Okay. Έχασε μπάνια. Καλά, εντάξει, Όλοι κάναν ένα έχουμε... πρώτο μπάνιο τώρα. Τι από εδώ και πέρα. Το, θε... το θέμα τώρα ποιο είναι ότι είδαμε προχθές τον χειροκρότησαν πολλοί Αμερικανοί βουλευτέ και τους είπε ούτε στην Ελληνική Βουλή δεν με χειροκροτούν τόσο Ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα το χειροκροτούν τόσο. Οι νέο δημοκράτε. Αν είναι δημοκράτε, θα Τι, τι Για να νιώσουν οι γερουσιαστέ. Και να το <σχειροκροτώ> Το τι ανταγωνισμό και, και τι έχει να γίνει τώρα στο γλύψιμο. Αυτό δεν το έχουμε, έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, δηλαδή βλέπουμε και κάτι κυκίλια, κάτι τέτοια που βγαίνουν και γλύφουν χωρί λόγο έτσι απλόχερα. Τώρα θα πάει. Βελατούρα θα πάει στη Βουλή. Η γλώσσα θα πάει βατράχη. Κανονικά. Και ο κύριο Δένδια λοιπόν χθε που ήταν στο Σταρ στην Σαχαρέα. Ε, είπε και για τα F-35. Τα F-35 είναι ένα εξαιρετικό όπλο. Είναι ένα αεροπλάνο πέμπτης γενιάς. Το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αποτελέσει τμήμα του ελληνικού προστασίου. Αυτό που έγινε με αυτή την επίσκεψη του Πρόεδρου είναι να ξεκινήσουμε μια μακρά διαδικασία. Θα πάρει χρόνια. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει εγώ να σας πω είναι ότι υπήρξε εγκαρδιότητα στην αποδοχή του αιτήματο. Δεν είδα κανένα ερωτηματικό εάν πρέπει, αν θέλουν οι ΟΠΑ να μα τον δώσουν, αν είναι σωστό, αν είναι χρήσιμο. Και αυτό είναι μια ακόμα επιβράβευση τη συνεπού και σοβαρή θέση τη Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, μπαίνει εσύ, έχω εγώ ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη ψυγεία, κουζίνα, πλυντήρια. Μπαίνει μέσα να αγοράσει ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα και θα σου πω: Όχι, φύγε, δεν δε θέλουν να τα αγοράσει από Προφανώ με εγκαρδιότητα θα σε δεχτώ, τι λέει. Ο πάμε πελά, να αγοράσουμε καλός, και F35. Που έχω κάνει έτσι καλλιέ Προκοστολόγηση για να τα πάρει εκεί, μια χαρά. Εμεί δεν τα θέλουμε. Δεν γνώση τον νερό από τον αγιασμό που κάναμε στα Ραφάλ. Πάμε και για F35. Δεν και θα προλαβαίνουν οι παπάρδευση. Θα, θα ρεφάρει η εκκλησία τα δύο χρόνια κορονοϊού Θα πιαστεί το χέρι του, όλα αεροπλάνο, αεροπλάνο. Εντάξει έχουμε πολλού, φυτώ. Τι, ρένουνε. Α, ρένουνε. Να. Θέλω να πω, προφανώ με καρδιότητα. Κατάξου, ναι, και εξού και τα χειροκροτήματα. Πάμε και ω πελάτε. Είναι ονταβαζή. Και είμαστε εμεί αυτό που είμαστε. Δεν είναι λογικό, είμαστε και συγκρού. Δεν είναι λογικό να. Δεν είμαστε μέσα πελάτε. Δεν το ξέρει αυτό. Για άμεσα τουλάχιστον. Δεν είμαστε αντιπροσωπεστολή. Σε προέκταση πάει και στο λάοδο. Εντάξει, αντιπρόσκο είναι άλλο. Θέλω να απομονέ ενοχέ. <laughs> δεν έχω <laughs> <Ε, από> ενοχέ, <laughs> θέλω να μα ακριβεί. <laughs> ναι, οκ, okay, εντάξει. Να μα το φορέ και μα Άρα... πω, είπε να μα το ανακουμπίσουμε. Θα μα τον δώσουν. Εννούσε τα F35. Εννοούσε τα F35. Κάναμε τώρα την αποκατάσταση γιατί πριν το είχαμε κόψει. Μίλησε και ο George Bush. Ε, ο προ... Γιώργο, που και οι το... πριν. Ο Τζορτζ yeah. Μίλησε στο ίδρυμα. Yeah. Ο Γιώργο ο Θάμνος Ναι, ναι, ναι, μπράβο. <laughs> <laughs> <laughs> πέμπτη ε, πέμπτη, θα όλα. πέμπτη <laughs> ναι, ναι. <laughs> η άλλη είναι η Κατερίνα Ιθαύνο. Ναι, ναι. Οκ, λοιπόν. Θάμνου. Ναι, μίλησε στο ίδρυμα Θάμνου. Η άλλη αυτή είναι η Κατερίνα Θάμνου. Μίλησε, λοιπόν, στο ίδρυμα Τζορτζ Υπάρχει ένα ίδρυμα του Ιδίου. Ναι. Και εκεί ήθελε να πει για την Ουκρανία και έκανε ένα σαρδάμ. Θα το ακούσουμε, στα αγγλικά είναι. Το σαρδάμ. Ναι, το, ένα λάθος έκανε. Θα το καταλάβετε όλοι, γιατί αντί να πει η Ουκρανία, θυμήθηκε κάτι άλλο, George Bush, που η οικογένεια Bush, καλό είναι να μην το θυμάται the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of iraq i mean of ukraine and brutal invasion of iraq Μορτίσαμε για την ειρήνη τότε, αν θυμάσαι. Το θυμάμαι, όλα τα ε. θυμάμαι. Χωρί να το καταλάβει, ο George Bush είπε ε, ε, ε, τα την αλήθεια. Αυτός, Όχι, ναι. είπε την αλήθεια. Ναι. Για αυτά που έχουν κάνει οι Αμερικανοί εκεί. Και ταιριέξα τόσο πολύ και γέλασε βεβαίω το κοινό από κάτω. Και ο ίδιο το σχολείο. Πώ σκοτώσαμε κάτι. Καταστρέψαμε μία χώρα τότε και ξεκίνησε το γαϊτανάκι να καταστραφούν κι άλλε χώρε στην ευρύτερη περιοχή. Πολύ καλά τα έχω πάει. Και ησυχή ακόμη δεν έχουν βρει και Όλα αυτά για την ειρήνη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Είναι υπερεκτιμημένο πράγμα. Για ειρήνη τώρα Τώρα έχει θέματα. Οι φοιτητέ ψήφισαν. Έγινε μια ανατροπή φέτο. Ναι, βγήκα τελικά. Τελικά, πάντα στους δίνει κάθε παράταξη τα δικά της. Όμως, όλες οι παρατάξεις συμφωνούν ότι Πουκουσού ε. είναι πρώτη δύναμη και μετά από 15 χρόνια η ΔΑΠ... Η Ναι, ε, ναι δηλαδή. Ε, μετά από 15, ξέρω πόσα χρόνια, χάνει την πρωτιά η ΔΑΠ. Ναι. Όντως. Με συντριπτική ήττα, με κατάρρευση πια η ΔΑΠ. Όντω, όντω. Μεγάλη διαφορά που δεν αμφισβητείται, δεν είναι δηλαδή συντριπτική ήττα. Σύμφωνα με τα επίσημα, όχι, όχι. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από Σύμφωνα με τα επίσημα που έχει δώσει η Πουκουσού, αλλά συμφωνούν περίπου και οι άλλε παρατάξει, η Πουκουσού πήρε 33,43% η ΔΑΠ 27% είχε κάτι 40 για την προηγούμενη φορά, 39 είχε. Ναι. στις προηγούμενες εκλογές και τώρα καταγράφει είναι 27,66 η PASP 10,13 τα EAC AREN που τα κάτσα να τα δω 10 τα και το 5,29 το μπλόκο που είναι του ΣΥΡΙΖΑ παράταξη 2,54 το ίδιο το μπλόκο δίνει 6 στον εαυτό του, δίνει Άρα. 31 στην Πουκουσού αντί για 33 εν πάση περιπτώσει κατά, όπως κάνουμε κάθε φορά στις προηγούμενε εκλογέ, πρόπερση και πριν έβγαινε πάντα πρώτη η DAP Το αναγνωρίζαν όλοι. Εδώ δεν είναι πρώτη η ΔΑΠ. Μάλιστα χθε άρχισε μια ροή αποτελεσμάτων στην αρχή η ΔΑΠ. Ναι. Στα πρώτα 10% των αποτελεσμάτων. Μετά σταμάτησε. Έσου δεν λέει, έβαζε τίποτα. Δεν ανέβαζε τίποτα. Τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον τι έγινε στο Απιθίτα. Τι έγινε στα Απιθύτα, Επειδή έγινε στο Απιθύτα. Το Απιθύτα είναι δείγμα. Κατέβασαν τα ΜΑΤ κατευθείαν. Στο Αριστοτέλειο, δεν ξέρω και αν ψήφισαν. Και είχε, δηλαδή η ΜΑΤ, μήπως... Δεν ξέρω αν ψήφισαν. Και, στο... Δηλαδή, αν τα ΚΝΑΤ κέρδισαν τα ΜΑΤ, θα έχει ένα ενδιαφέρον καλύτερο. <laughs> ναι, ωραία. Εκλογέ είχαμε να θυμίσω. <laughs> <laughs> δεν, δεν έγινε κάτι άλλο. Λοιπόν, η, η ΔΑΠ είναι η μόνη παράταξη του Απουθού που στηρίζει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και μάλιστα <laughs> έχουν μπει, έχει γίνει πρόβα εκεί. Στο απειθήτα, στο Αριστοτέλειο, γίνεται πρόβατο. Εδώ ναι. και ένα χρόνο. Ναι, ναι. Γίνεται να πείρμα με τον Μπρίτανη, εκεί με τη, τη, τη βιβλιοθήκη που θέλει να φτιάξει καιραμέο και ο Θεοδωρικάκος, ναι, ναι, ναι, ναι. και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατά βιβλιοθήκη είναι όμω σε βιβλιοθήκη που είναι ο Καρμαλίτ. Ε, περίπου. Έπιπλο. Εκεί η ΔΑΠ δεν κατάφερε να βρει υποψήφιο. Τι περισσότερε χώρε έχει μηδέν. Ούτε σημαίνει, δεν βδίκια, δεν, δεν κατέβασε, δεν κατέβασε. Δεν είχε άνθρωπο. Και είναι αυτό, Δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε εκεί. Είναι στο μαθηματικό του Απιθήτα. Η Δάπη ήταν πρώτη δύναμη. Φέτο δεν κατάφερε παρά να βρει μόνο δύο. Βρήκε δύο υποψήφιου. Mm. Και πήραν αυτό που θα πέναν οι άνθρωποι. Mm. Ε, σε πολλέ σχολέ mm. που αποτελούν mm. παραδοσιακά προπύργια τη Δάπνου Δουφουκού, το Αριστοτέλειο πάντα, η παράταξη όχι μόνο χάνει την αυτοδυναμία, αλλά χάνει ακόμη και τη σχολή ολόκληρη από την Πουκουσού. Η γεωπονία του Απουθού. Η Δάπνου Δουφουκού χάνει την αυτοδυναμία μετά από 23 χρόνια. Ήταν 23 χρόνια πρώτη. Και μπαίνει, γίνεται τρίτη. Μετά την Πουκούσου και τα ρεν που γίνονται δεύτερα. Και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ενδιαφέροντα. Κάτσε να σου πω, μερικέ σχολέ έχει ένα ενδιαφέρον έτσι στην Αθήνα. Όλο έχει ενδιαφέρον έτσι και ολόκληρα. Γιατί, γιατί δεν μπορεί παρουσιάστηκε όλοι. Δεν αυτό θα παρουσιαστεί έτσι καλλιό. Είναι πράγματι. το περνάει στην ελευθερία του κοινότητα. Και στην ελευθερία λέγονται. του τύπου. Και θα... θέλω να το πούνε. Και πανηγύρια. Και πηγαίνουν και τα αδονοηδείο και όλα αυτά τα αναγυλκα και πανηγύρια. Χάμω, και άκεου. Τώρα είναι και άκεού, τέλεια. Τέλο. Ού. Θρίνος. Λοιπόν, στο μηχανολόγο Μηχανικών Εμμουπού, εδώ στην Αθήνα Η Πουκουσού έχει 39% Η ΔΑΠ 0 Την κατέβασε ΤΑΕΑΚΑΡΕΝ 33 Δεύτερη δύναμη Άρεν. Ορίστε. Τι γίνεται εδώ, χαμός Αυτοί δεν ψηφίζουν, τι γίνεται Λοιπόν, ας πω, σχολές Χημικών, -χημικών, -χημικών μηχανικών Από 53, Θεσσαλονίκη 53,2 Υπ. Α, δεν μου έχουν βάλει άλλα εδώ. Οι ΑΚΑΡΑ δεν κατέβηκαν εκεί. Μηδέν μου έχουν εδώ. Τι γίνεται, Πάει πανσπουδαστική. Ναι, πανσπουδασ... πανσπουδαστική. Νομική απειθήτα. Εκεί λοιπόν η ΔΑΠ. Α, είναι στη μόνη σχολή που βγήκε η πρώτη η ΔΑΠ. Στη νομική απειθήτα έχει 34,2. 21 υποκουσού. Τα ΑΚΑΡΑ είναι δεύτερα, 24%. Να. Γίνεται χαμό. Στην αριστερά. Όλοι αυτοί ξέρει τι σημαίνει για τα, τα πανεπιστήμια μα, δεν θα καθαρίσουν ποτέ. Οι φοιτητέ δεν θα βγάλουν σωστή. Αν είσαι στην ώρα, γκράφιντ, θα συγχυστεί Θα, θα, θα, θα, θα δει πώ θα το πληρώσουν οι φοιτητέ, ειδικά βέβαια, του Απιθύτα, αυτά. επόμενε μέρε. Είναι λόγο πολέμου γιατί είναι ο κεραμαίο. Στο, στο φυσικό του Απιθύτα, 57,58% η Πουκουσού, η ΔΑΠ 0, τα ΕΑΚ είναι 9,60%. Εντάξει, και άλλες σχολές τώρα δεν έχει νόημα, μπίτε τα, δείτε τα, κατά κοινή ομολογία. Το πανηγύρισαν οι φοιτητές πάνω στο, στο Παριστοτέλειο χτες, έστειλαν ένα κυκλωτικό χορό και έπιασαν να τραγουδάνε ένα παραδοσιακό τραγουδί. Άλεξαν να χωρέψουνε... την κατιούσα, δηλαδή τον Ρώσο. Τα αεάκτη τραγουδούσαν, ζήτω του αεάκτη. Δεν ξέρω, με, εκεί που κάπου πρέπει να ήταν, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά αυτά τα βίντεο υπάρχουν, αυτά έχουν ανέβει, πανηγυρισμού. Πολλοί φοιτητέ κάναν και πορεία μα το ίδρυμα. Και άλλοι εκεί Ενικό... μαζομένοι. Και αεά. οι δύο. Έχουν. Έχαν γίνει δύο χρόνια εκλογέ, κανονικέ έτσι όπω χτε. Και διάβασα ένα έκανε ένα tweet χτε, δύο χρόνια κλειστά τα bar και η ΔΑΠ πάτωσε λόγω <laughs> παρδημίας η Μύκονος Έχασε το... ε, τα μπαρ Έχασε, τσά, Όλο τσά, τον τρόπο την που οι τα φαλυράκια οι και αυτά που θα πάνε που ε, θα θα βρεθούν. λογικό εδώ λοιπόν είναι η Ελληνοφρένα της Πέμπτης θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις τις πρώτες, τις πρώτες. Χριστίνα Αγγελάκη θα πατήσει το κομβίο και συνεχίζουμε βάση την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την ύφεση της πανδημίας και κατόπιν εισήγησης τη Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αποφασίζουμε ότι από 1η 2022 έως και 15 Νατου 2022 αναστέλλεται υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Αναστέλλεται υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τα αεροπλάνα και οι πειραστικές που υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως είναι τα τρένα και τα κτέλ. Η άρση της ε, υποχρεωτικής χρήσης μάσκας αφορά και στους εργαζομένους σε όλους αυτούς τους χώρους. Ποιο μα κρατάει με το Ράσπουτινγκ. Έμα γι' αυτό το έβαλα. Στα ταβάνια τα σηκωθούν... μα, στα τραβέζια. Ωραία, καλά. Χορεύουμε από την επόμενη βδομάδα είναι αυτό, έτσι. Σταματάνε οι μάσκε, πάει, τέλειωσε. Αυτό ήταν. Για σεζόν. Για σεζόν. Για σεζόν, <laughs> Υπάρχει, Από εντάξει. 15 Σεπτεμβρίου. Μετά πάλι μάσκε. Πάλι εντάξει, μάσκα, περι... γιατί τώρα, λίγο. θανατικά θα αρχίσουν τα δελτία, Ωρα, ο, ο Τσιόδρο θα ξαναβγεί. Να Θα αρχίσει μετά και το πετρέλαιο, το κρύο. Η μάσκα σου μαζεύει λίγο. Ναι, Σε λίγο ναι. λίγο λίγο το μάσκα να κασκόλα πάνω σαν, σαν θα σου Περάσαμε είστε. καλό χειμώνα, και κρύο, με τη μάσκα προστατευόμεθα. όλα και όλα. όλα είπε πετρέλαιο, πετρέλαιο. Ναι, ναι, ναι Επειδή είπε πετρέλαιο, λίγη, τελειώνει η Τι θα, τελειώνει. Θα Τι θα όχι, θα, θα γίνει. Τι έγινε. Όχι, Εδώ χτυπάμε Εμείς πράγματι πήγαμε χθε και κάναμε, αστοπούμε το πούμε, έφοδο. Και κάναμε, αστοπούμε το πούμε, έφοδο. Και κάναμε, αστοπούμε έφοδο. έφοδο στα ελληνικά πετρέλαια και στη Μότορόιλ, με επικεφαλή σε μένα και το κλιμάκι ελέγχου. Είχαμε μια εντελεχή το πώ τιμολογούν τα καύσιμα και το ένα δηληστήριο και το άλλο δηληστήριο και τους παραδώσαμε την επίσημη επιστολή της υπηρεσία, όπως είναι πάντα στον έλεγχο και τους δώσαμε τη σχετική προθεσμία για να μας δώσουν επισήμως τα σχετικά στοιχεία, τα τιμολόγια αγοράς, τον τρόπο που τιμολογούν, τα τιμολόγια πώληση και όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορεί να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Δηλαδή, συγγνώμη να το κάνω εικόνα. Έτσι, Πήγε έτσι, ο Άδωνη στη Μοτορόλη που την ξέρουμε όλοι που είναι στην Κόρνηθ. Και έβαλε τον πύχη αυτό με στι δεξαμενέ μεγάλε όπω βάζουμε εμεί. Για να μετρήσουμε. Ναι. Με το ο Να ένα πλακάκι μετά να στάξει, ναι. να δει με το μετρητή, είναι ίδιο. Ναι. τι έκανε ο Υπουργό στην έφοδο, αφού του δώσαν το παραστατικό, αυτό το πρωτόκολλο. Είναι ένα χαρτί που λέει συμπληρώστε τα τιμολόγια και τα υπόλοιπα. Εγώ κρατάω το. Α το πούμε έφοδο. <laughs> που σημαίνει ότι ε, Καφές. θα περάσω από εκεί. Εγώ, ε, μόνο αυτό. Ετοιμάστε καφέ όχι, και με Ναι. Ε, ε, περίμενα να τελειώσει το ηχητικό ότι και ζητήσαμε τα απαραίτητα παραστατικά. Και να τελειώσει το ηχητικό ότι και δεν βρήκαμε τίποτα. Όχι, θα υπάρχουν παραστατικά. Θα, θα υπάρχουν και κυρώσει. Αυτό ακριβώ το απάντησε αμέσω. Το τι θα βγάλει ο έλεγχος, κυρία Γιαναγκοβούλου, εγώ δεν το ξέρω. Τον έλεγχο τον κάνει η υπηρεσία. Και ο έλεγχο δεν γίνεται, πήγαμε το πρωί, βγαίνει πόρμα το μεσημέρι. Ιδιαίτερα τα δηληστήρια που πρέπει να ελεγχθούν, τα όπως θα στα τα στεράς σωγκούς στοιχείων. Όταν θα βγει το αποτέλεσμα του ελέγχου, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα αυτό. Και αν πρέπει να μπει πρόστιμο, θα μπει πρόστιμο. Μπράβο! Καμία αφιβολία. Όπω παρόχου του ρεύματο. Χαμώ θα γίνει. Καμία αμφιβολία δεν έχουμε. Εδώ τα βάζουμε το κεφάλι. Του δηλαδή... έχει γονατήσει όλε τώρα χρόνια τώρα, στο σπουσούμάκη. Δεν είχε βάλει τι πρόαλε κάτι. Ένα πρόσωμα σε ποιο σουρμάκριτά. Και ήταν. Εκεί. Λοιπόν, αξίζει σε αυτό τον τόπο να είμαι απλώ εργαζόμενο και του συνταξίου. Αν είσαι κεφαλοκράτη, το τι περνάει. Τι μαρτή. Καταρχά να τα λέει ο άνθρωπο που πριν από μια-δύο μέρε έλεγε τι, τραβά, τι τράβηξε αυτή η Pfizer που αναγκάζει να έχει φτιάχνου εργάτε και να αυξάνεται κέρδη συνεχώ. Τι τράβηξε. <στηριά. <στηριά> ναι, να μην ξέρει πώ θα τα δικαιολογήσει μετά. Εγώ να σου, να ψάχουν έξοδα. Είδε τι περνάνε οι εταιρείε. Να ψάχνουν αποδείξει. Εσύ να τα δει. που πήγε και έγινε. Εργάτη. Σκέφτομαι τι είσαι. Εργάτη, το ε, ε, όχι, δεν είσαι εργάτη. Τη τέχνη. Τη τέχνη. Θα μπορούσε να γίνει Pfizer και θα έχει προβλήματα. που να βρω καλό εργαζόμενο. Πώ γίνει Pfizer Δεν ξέρω. Λύψει ο Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Έχει μια καλή σχέση με έναν υπουργό που έχει διατελέσει και στο Υγεία. Και μετά Όχι, στο ανάπτυξη Υπάρχει πριν, πριν. πριν από, από του Υπουργού και πάρει και μετά του Υπουργού και πάνω Αφού από του. Αυτό ήταν η πρώτη πτυχία του άδωνη. Δεν ήταν. Πώ ήταν πρώτη η πτώση για το Άδωνη. Για τι φοιτητικέ, κάτι λίγο μπαίνω στο Twitter τώρα και βλέπω ότι ζητά του τον tweet. Και λέει: Για 34η εκλογική διαδικασία κατακτούμε την πρώτη θέση στι φοιτητικέ εκλογέ με ποσοστό 46,7%. Στο δίλημα πρόδοση ή επιστοδρόμηση, η απάντηση των φοιτητών ήταν ξεκάθαρη. Η φωνή και οι ιδέε προτάσει μα εκφράζουν την πλειοψηφία του φοιτητικού κόσμου. Και έχει και ένα κείμενο. Δεν έχει σχολές όμως μέσα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Α. Βγάζει να συμπέρασμα εδώ. 46,7 επί του 90% των καταμετρημένων ναι, ναι. σύφων, Ποιος το λέει σύφων το. η ΔΑΠ. Η ΔAP είναι ο να το εδώ. Τι είναι Νίκησαν. Νίκησε η ΔΑΠ. Έτσι λέει. Η DAP λέει ότι νίκησε η ΔΑΠ. Τι είναι η νίκη. Δεν χωράει σε μια ροφή. Το λέει, έχει νά το. χάσει σε όλε σχολέ. Πώ νίκησε. Μα δεν έχει σχολέ όμω το κείμενο. Στην ε, ναι, δεν, έχει επίσημη. Σχολές, ναι. δεν έχει τι σχολέ. έχει και όλε οι άλλε σχολέ. Ναι, Εδώ δεν έχει βάλει τι σχολέ. Για πρώτη φορά δεν τι έχει βάλει τι σχολέ. Για πρώτη φορά. Βγάζει αυτό το ποσό. Εγώ το αναφέρουμε και για λόγου ελευθερία του τύπου. Βεβαίως, να, να, να ακουστούν όλε οι απόψει. Να ακουστεί και τι ΔΑΠ. Όχι, στην να και τι Είναι πρώτος. πρώτη η ΔΑΠ. Έστειλε συγχαρητήριο χτες, νωρίς, νωρίς. ο Άδωνη από χτε, νωρί-νόρι. Όταν ήταν 49 τότε. Γιατί μπράβο. στην αρχή, Ά, όχι, στην αρχή η ΔΑΠ βγάζει ένα εικονίδιο που είχε 49% επί του 10% των. Κοίταξε. Αντί λέει ο καθένα, δεν ξέρω. Εγώ θα δω τα δελτία το βράδυ. Ω, και ό,τι πουν τα δελτία το βράδυ, αυτό θα ισχύει. Ω, μπράβο, αν πουν κέρδισε η ΔΑΠ. Τύχει και το πουνε Ναι, ναι έχει κέρδισε η ΔΑΠ. Τέλο. Όλοι άσε, ξέρουμε. Η μετά αλήθεια είναι κάτι πολύ σχετικό και υπερεκτιμημένο στι μέρε μα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και η ειρήνη είναι υπερεκτιμημένη και η αλήθεια υπερεκτιμημένη. Λοιπόν. Και γενικότερα Μια και είπαμε για τα παιδεία πριν από πολύ ώρα <laughs> ναι. Επανερχόμαστε στα θέματα της παιδείας το στο timing Έτσι να σε κάνω Έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Τι λες τώρα, πού? Στα μέρη μου, κάτω, στην Εδιψώ, πάνω Οπα. Ναι. πάνω είναι δεδικά Το διόρθωσε λοιπόν Έχει έναν ανήφορο Σ, ε, Σήμερα Σήμερα το απόγευμα στι 6 στην πλατεία τη Ιστία. Ο Δήμο είναι ίδιο. Ιστία είναι ρηψό. Εσύ πήραν το Δήμο. Ε, τι να είμα, το χάσουμε, τέλο πάντων. Εσύ το το θέμα, είστε Εσύ το όνομα εκεί πέρα. Εσύ είστε το όνομα, δεν είναι Ιστιαία Δεν θέλω να επεκταθώ. Κάποιο πρέπει να κάνει και τη λάτσα. Παίρνω τι διχόνοιε. Κάποιο κάνει ξέρετε. τη λάτσα και εμεί θα πάρουμε τη δόξα. Η Μαρία Κάλλα και ο Νάση σε εσά ερχόντουσαν να κάνουν το λουτράδι. Εμένα το Εμένα το λε. Εμένα το Τέλος Ο εκεί. Μυρίζει κάλας, παιδί Μυρίζει. Πώς βγήκα εγώ έτσι. <laughs> <Μι> <laughs> πιάσης, παράδειγμα. πιάσεις. Μη πιάσεις. Όχι, όχι, μην πιάσεις. Όχι, δεν πιάσω νότα, αλλά α, πρόχειρο νότα. παράδειγμα. Ναι, πρόχειρο πιάσε. Νότα μην πιάσει. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ε, έχουμε θέμα εκεί με το, από το Υπουργείο Παιδείας. Υποβαθμίζουν τα σχολεία της περιοχής ε, σε... Όχι μόνο τη Εδιψού, η Εδιψός χωρίζεται και σε μικρότερα ε, χωριά α το πούμε, είναι ο Άγιος, η Εδιψός, η Ιστιαία, τα Γιάλτρα, τα ελληνικά, οι ωραίοι Στα σχολεία ε, λοιπόν στα εκεί Στα σχολεία λοιπόν μειώνονται οι θέσεις Ε, των ε, καθηγητών Έλα, μάρα, τώρα. ναι εντάξει να τι το, χρειάζονται, το με αποτέλεσμα βέβαια τι χρειάζεται με αποτέλεσμα να μαζεύονται περισσότερα παιδάκια σε λιγότερες αίθουσες τώρα που έχουμε και την πανεργία κεραμέως. Κεραμέως, κεραμέως κεραμέως θα λέτε και θα κλέτε ναι. που όπως είπε πριν να πετύχουμε και το, το ποσοστό που έχουμε σε κάθε τάξη ναι. να πετύχουμε και τα ποσοστά ε, το α, θα φύγει από το ποσοστό εκεί θα ανεβάσουμε το mm. μέσο όρο εκεί, γιατί θα είναι γύρω στα 30 παιδάκια και, και, και, και πλάς Σε κάθε αίθουσα, αφού μειώνονται. Με COVID ε, σε ισχύ από με, με COVID π, σε ισχύ και όλα αυτά που θα έχουμε ξανά μάσκες και τα κτλ. Οπότε, ε, οπότε οι... έχουν κάνει κάποιοι. ένα ψήφισμα εδώ οι Σύλλογοι Γονέων ε, το και τα Σωματεία Εργαζομένων. Το ανεβάσαμε και στο λινοφρενιανέ.gr και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι τη Βόρεια Έβεια έχουν εκδώσει ένα. Ε, Ψήφισμα. Σήμερα είναι η πορεία ε, η συγκέντρωση Διαματερίας στην πλατεία τη Ιστία. Όσοι μπορείτε, καλό είναι να στηρίξετε. Είναι για τα παιδιά σα, είναι για του εργαζόμενου τη. Και για τον τόπο τον ίδιο, πέρα για τον από τόπο τα παιδιά. Τον... Είναι για τον τόπο, γιατί είναι υποβάθμιση όλα αυτά. Όλο η υποβάθμιση. Ένα είναι τα σχολεία του. Μια είναι τα πολιτιστικά του κέντρα, είναι τα γυμναστήριά του, είναι οι σύλλογοι. Αυτά είναι και ο τόπο. Και σε τόπος. ένα τόπο που έχει καεί πέρυσι και ακόμα προσπαθεί κάπω να, να συγκροτηθεί, να βρει τα πατήματά του, ε, χτυπιέται από παντού, ε, ακόμα και στην παιδεία που είναι το πιο σημαντικό για το αύριο. Είστε τυχεροί φέτος εκεί στην περιοχή. Γιατί για Δεν έχει την κάψει. Κάικιο. Όλε οι άλλε περιοχέ. Τα κουρνάρια που βγήκαν. Ε, εντάξει. εντάξει. Όλε οι άλλε περιοχέ κινδυνεύουν. Αλλά εσεί είστε. Μια, το μια, μια τύχη το Ελληνόμυρο θα θάλεγε επειδή έχουμε και δίκο γλουμ. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Έχετε και και δίκο γλουμ. Εσεί το βγάζετε. Ναι, ναι, βέβαια. Λίγα σα κάνουν. Συγνώμη, λίγα σα κάνουν. Έχει και άλλου να πω. <laughs> είναι ποιου. <laughs> <laughs> <laughs> Έχουν βγει και άλλοι. <laughs> όχι. Τώρα είναι και ο Σίμο. Κι Ο Σιμεών. παλιότερα δεν είναι τώρα. Λοιπόν, Άδον Γεωργιάδη από την Βουλή μια θα λέγαμε τέλεια καταιγίδα για τα καύσιμα αυτό που ζούμε τώρα άρα θα πρέπει να το γνωρίζουμε ότι οι τιμές όσο διαρκεί η κρίση στην Ουκρανία και η κυρία ως κράτης θα είναι γενικά ψηλές προφανώς δεν έχουν καμπανευάματα δεν μπορώ εδώ να μην σχολιάσω την άποψή μου αρφαλώς και εδώ υπάρχει και εδώ μα συμφωνίζω του κύριε Φιλέ, το στόματί μου Το φυλάστη με τα μαρτολό και λεφτά. Αλλά θα συμφωνήσουμε με τον, να... τον Κουκένα. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κερδοσκοπία διεθνού εδώ. Προφανώ! Σ διεθνεί αγορέ κάποιοι που μεταλεύονται όλοι αυτή τη συγχία για να αυξήσουν εξαιρετικά ψηλά τη στιγμή. Τι λε, Είδεσαι... τι έπαθε κι αυτό και αυτό βλέπει. Δεν συνδέεται αυτό. Το βλέπει. Μα φαίνεται, κερδοσκοπία δεν είναι μόνο έξω, είναι και μέσα κερδοσκοπία. Που εξαρτάται ναι. από αυτόν. Θα την παπάξουν, νομίζω. Ναι, είμαι σίγουρος. Δεν θα μείνει σε χλωρό, κλαρί. Ε, επειδή έχουμε μπει στα χωράφια τη ΔΕΗ και για τα που σχολεία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τη ΔΕΗ και του, των παρόχων ρεύματο, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, είναι και οι υπόλοιποι. Ένα λοιπόν από του άλλου παρόχου στέλνει στο Δήμο Κερατσινίου χαρτί και λέει: Θα κόψω το ρεύμα σε νηπιαγωγείο δημοτικό, γιατί δεν μα έχετε πληρώσει σε νηπιαγωγείο και σε δημοτικό. Βγαίνει ο Δήμαρχο, ο κύριο Χρήστο Βρετάκο. Ναι, σε δύο σχολιά τη πόλη τόλμησε η εταιρεία ηλεκτρισμού, όχι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. δεν έχουμε τέτοιο πράγμα στη χώρα. Mm -hmm. Και αυτό πληρώνουμε, απέλετε, Ένα από αυτά που πληρώνουμε. Τόλμησε να στείλει σε σχολεία τη πόλη ένα δημοτικό σχολείο και σε ένα νηπιαγωγείο προειδοποίηση ότι ξέρετε κάτι, αντιμετωπίστε το λογαριασμό σα, γιατί θα προβούμε σε, σε μέτρα. Τα σχολιά μα εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποφέρουν από χρηματοδότηση. Δεν Τα χρήματα Εσωτερικών δεν καλύπτουν τι λειτουργικέ δαπάνε. Έρχονται Δήμη, όχι μόνο δικό μας και από τα χρήματα των Δημοτών στηρίζουν τα δημόσια σχολεία. Έχουμε διπλασιασμό λογαριασμών mm. και το λέω με, με μετριοπάθεια αυτό που λέω. 2022 τέλνει η επιχείρηση ηλεκτρισμού που οι, οι άνθρωποι για δεκαετίες με το αίμα τους την έκαναν αυτό που είναι για να πουληθεί και να επιλέγει να αντιμετωπίζει έτσι τους ανθρώπους στέλνει σε δημόσια σχολεία προειδοποίηση για διακοπή ρεύματο. Ναι, ναι είναι η απάντηση Στέλν σε δημόσια σχολεία προειδοποίηση για διακοπή ρεύματο. Το έκανε αυτό η ιδιωτική εταιρεία από αυτέ του παρόχου που του έχουμε ενισχύσει και του κάναμε τσίπα με τι ρήτρε. Από αυτού που κερδοσκοπούν σε βάρο όλων αυτών που δεν έχουν ούτε να πληρώσουν και αυτών που μπορεί να έχουν αλλά και του βάζουν το μαχαίρι στο λιμό. Τσίπα δεν μπορεί να περιμένουμε. Και για άλλη μια φορά, ένα δήμαρχο, ένα φορέα ή όσοι είναι εκεί θα κάνουν κάποια κινητοποίηση μαζί του και εμεί. Να, να, το να, το να μην Θα αυτό θα αριθμός. γίνεται. Αυτό θα κάνουμε συνέχεια. Yeah, no. Ωραίο είναι αυτό. Okay. Ελευθερία το λε αυτό. Είναι ελευθερία. Καθεστώ ελευθερία. Μαζί με την ειρήνη ε, με και την Με την αλήθεια. Με την και η ελευθερία. Ε, τι δεν γίνεται με τι υπερακτιμήσει. Αυτό είναι θέμα πιστεύει. προσδοκιών. Βάζουμε παραπάνω προσδοκίε και εμεί τα χωριά μα. Μένουμε πάνω. στη ΔΕΗ. έρχεται Το ηχητικό είναι βαρύ λίγο που ακολουθεί. Είναι από την Καλαμάτα. Είναι μια κυρία η οποία περιγράφει πώ έχασε τον άντρα τη όταν είδανε τον λογαριασμό τη ΔΕΗ. Θα σας πω κάτι. Εμένα ο άντρος μου έπαιρνε 700 ευρώ και μου ήρθε ρεύμα 400. Πώς να το πληρώσω και την ώρα που ήρθε πέθανε ο άντρα μου. Με το λογαριασμό που ήρθε στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και το βράδυ που πήγε να ξαπλώσει σπάσαν όλα τα αγγεία στον εγκέφαλο Κοίτανε. Το δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια όμω, γιατί με αυτά τα λεφτά που παίρνουμε σαν σύνταξη δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και α έχουμε και δικό μα σπίτι Και τα προηγούμενα χρόνια που μα είχαν κόψει τη σύνταξη, μα αφαιρούσαν συνέχεια, συνέχεια. Μα μείναν οι υπόλοιπε ιδέε και έχουμε δόσει. Και τώρα δεν μπορούν να μα κάνουν δόσει για το καινούριο λογαριασμό. Έχουμε δώσει ένα εκατό ευρώ που μπορούσα και έδωσα, γιατί τώρα δεν έχω πάρει σύνταξη δύο μήνε και δεν ξέρω πότε θα πάρω. Λόγω που πέθανε ο σύζυγό μου. Δεν έχουμε άλλο σπόρου ζωή. Δυστυχώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν μου το κόψουνε, θα μείνουμε κεριά. Από τοπικό κανάλι τη περιοχή. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν. Η κυρία μου στα ήταν και περιέγραφε όλο αυτό που συνέβη και είναι και αυτό που τη συμβαίνει τώρα. Δεν είναι μόνο ότι έχασε τον άντρα της, yeah. είναι τη. Είναι ότι μέχρι να βγει η σύνταξη και που δεν έχουν με του διακανονισμού που έρχεται και καβαλάει ο ένα διπλώνει πάνω στον άλλον τον προηγούμενο. Δεν έχει τα βασικά. Δη... Και είναι και κάτι χιλιάδε νοικοκυριά. Δεκάδε χιλιάδε αυτά που δεν έχουν και του κόβουν και το ρεύμα. Όπω γίνονταν πάντα γιατί πάνω απ' όλα είναι οι και ε, το εντάξει, κέρδος όπως έχουμε πει έχουμε αναγνωρίσει, όχι ποτέ δεν κάνει μια εταιρεία γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό καμία κυβέρνηση να χάσει καμία εταιρεία και δεν αφήνει. Κάνει όμως εφόδους ας ναι, το πούμε ναι. εφόδους περίπου, ας αυτό, το πούμε αυτό εφόδους. Το τύπου Διαφημίσεις και εδώ είμαστε Αυτά λοιπόν τα ωραία μου θέλει εδώ μήνυμα και λέει, ναι, αλλά η κυρία στην Καλαμάτα μπορεί να νιώσει περίφηνα για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Μπορεί. Να και αυτό μια παρηγοριά. Μπορεί να έχει ολοκληρώσει μόνι, στο σαλόγιο. Σε παρέτηση πλάκα κάνω, προφανώ κάνει πλάκα. Μπορεί να νιώσει περίφαγη για τα αφάλια. Για έχουμε πολλού λόγου. Σα αφήνω ένα τραγούδι καινούριο, ωραί τη ντάντο και στοιχεί και μουσική, από το καινούριο δίσκο που έχει βγάλει, τραγουδάνε και τέσσερι ελληνικέ τραγουδίστρε. Εδώ ακούμε από τη Μάρθα Φρντζιλά, το πολύ ωραίο νερό στην βάρκα. Για χαρά. Οπότε είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Που μπάζει πάντα, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Κι άμα hey. νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Άσανται hey. να κλείσει, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Ma. Nero si marka ma, na ciasy, nerosty warga, nerosty warga ma